Δεν πληρώνω εν λίω Στου πλατεία Αρέντιο, καλησπέρα. Ε, είναι η εκπομπή ώρα του κειμένου των πληρών ενίο μέτωπο. Κιτάκτο, σήμερα θα είναι λίγο λιγότερο από ώρα. Ε, αλλά με τον πυκνό μα λόγο θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το έλαφος τη <στηνική> <Τις> υπόλοιπη μισή. <στηνική> ε, είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλο. Εγώ μαζί με τον Ιωλία Παπαδόπουλο. <στηνική> καλησπέρα και από μένα. Και το Δημήτρη Ζαχαρία. Καλησπέρα κι από μένα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική σκουλικότριπα μέσα mm. της... <στηνική> Να πυκνώσουμε <στηνική> το χοροχρόνο. <στηνική> <στηνική> <στηνική> <στηνική> Ε». Μ' άρεσε όχι, ωραία δεν πήγαινε ότι... Τα φέρω που πιλώτησα το μικρόφωνο, φαντάζομαι να είναι νομίζω να πέρασε στον ήχο. Δεν νομίζω να πέρασε στον ήχο. Λοιπόν, όπως κάθε παρασκεύη, εμείς οι τρεις θα προσπαθήσουμε να σας αναλύσουμε τις θέσεις του κίνηματος δεν πληρών, σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις και να σας ενημερώσουμε φυσικά γιατί τα σχέδια μας όσον αφορά και δράσεις που θα γίνουν την αποτίμηση φυσικά δράσεων που έγιναν ε, και πως ε, γενικά βλέπουμε και κρίνουμε τις εξελίξεις όλα τα επίπεδα και σε τοπικό χώριο επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο γιατί είχαμε και διεθνές εξελίξεις yeah. είχαμε και επίσκεψη του κυβερνητικού επιτελείου ε, στου, στις mm -hmm. ναι Είχαμε, Είχαμε και πρόσφατα Είχα να ναι. ναι, είναι νομίζω φίλοι ναι. του κόμματος Είναι μέλος, είναι φίλοι Δεν είναι πλήρων συνδρομή, θα δούμε Ο γιος της ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ Σε ποια τοπική είναι Η Γέννα Αγγελοπούλ Είναι μια από αυτές που ενισχύουν οικονομικά το ΣΥΡΙΖΑ η Γιάννα Αγγελοπούλου φυσικά, εντάξει, είναι ευεργέτης του τόπου, καθώς ε, έκανας ε. ε, ε, αυτό το τεράστιο, το τίτανο τεράστιο έργο των ελληνικιακών αγώνων, με απόλυτη απο, η, αποτυχία. Με απόλυτη αποτυχία, γλώσσα λαθάμους, <συμίσαι> αλήθειες λέγη που λέει και ο λαός ε, <συμίσαι> και θυμόσοφος. Λοιπόν, εμ... Οπότε είχαμε πει στην παρέμβαση της Christine Lagarde όσον αφορά το θέμα του χρέους με την έκθεση του Donald του yeah. η οποία yeah. λέει ότι εντάξει, δεν, οι στόχοι δεν, oh, δεν, να έρθει, έρθει. Δεν, δεν, δεν παίζουν αυτοί οι στόχοι yeah. ε, Τώρα μιλάμε δηλαδή για αύξηση του χρέους, αυτό έτσι και αλλιώς και πριν την έκθεση, yeah. έκθεση yeah. παρουσιαζόταν yeah. Εδώ, μένα, Το 206% του yeah. ΑΕΠ ε, μέσα στα επόμενα χρόνια yeah. Μιώλητε και το ΑΕΠ το AIP, μα ο βασικό λόγο τη εκτείναξη του λόγου ΑΕΠ προ χρέο είναι ακριβώ αυτό. Ναι, ή χρέο προ ΑΕΠ, καλύτερα. Είναι η μείωση του ΑΕΠ, είναι τα εξωσιακά μέτρα τα οποία πέφτουν στην πλάτη των εργαζομένων και των χαμηλών στρωμάτων. Αυτό είναι το, θέμα το βασικό. Η ύφεση από μόνη τη είναι κακή σίγουρα για μια καπιταλιστική οικονομία όπω είναι η Ελλάδα. Ε, αλλά ε, όταν αυτή η ύφεση πέφτει εξ ολοκλήρου πλάτη των εργαζομένων, οι οποίοι τα χαμηλά στρώματα έτσι, ε, γίνονται άνεργοι και φυσικά το εισόδημα που, ε, στο οποίο υπάρχει η απώλεια του εισοδήματος προέρχεται κατά μεγάλη πλειοψηφία το λαϊκό εισόδημα, έτσι, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η ύφεση έχει ταξικό πρόσημο, είναι προσανατολισμένη με σχέδιο από την ολιγαρχία. Προ τα χαμηλά στρώματα. Είχα. Οπότε δεν μιλάμε απλά μόνο για μια ύφεση, μιλάμε για μια ανθρωπιστική καταστροφή. Η κοινωνική καταστροφή, τα πλεονάφα τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν, είναι μέσω τη υπερφορενόηση αυτών των στρωμάτων, ε, ε, ε, και όχι ούτε μέσω τη ε, ανάπτυξη και τη κοινωνική ανάπτυξη, τη ανάπτυξη του ΑΕΠ, αλλά ούτε μέσω τη φορολόγηση των ολιγαρχών, η οποία θα ήταν αρκετά επικερδή για τα δημόσια ταμεία στην περίπτωση που Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει γιατί το πλάνο και το σχέδιο προβλέπει να ξεζουμιστούν τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα να φύγουν οι περιουσίες τους και να περάσουν στους ολιγάρχες που λέτε κι εσείς μην ξεχνάτε ότι. Εμεί το κουκουβάρι το λέω και εμεί το βλέπουμε. Ναι, σου λέγατε τους φιλοκράτε. Ναι, θα ζητήσει πνευματική ιδιοκτησία το κουκκάβο το κίνημα και. Επειδή αυτό έχουμε πρόβλημα. Θα τσαρδίσει το γραφεία μας, τα οποία είναι μικρά. Θα μα τα προστατήσει περισσότερο. Ναι, ναι. Ναι, εγώ γιατί κοντά. το πάρουμε πάνω, Ναι, είναι μια αλήθεια ότι είναι και για το τρέχει και για το προσχέδιο προϋπολογισμού που καταθέθηκε την Πέμπτη, χθε στη Βουλή, το οποίο προβλέπει 6 δις νέα μέτρα για το 2016. Φυσικά όταν λέμε ισοδύναμα δεν υπάρχουν ισοδύναμα εννοούμε. Καινούργια μέτρα. Το, το, το ισοδύναμο είναι μια απάτη. Όλοι οι υπουργοί που πήγαιναν στι στο, στο, προγραμματικέ τη Βουλή λέγανε ότι εντάξει, έτσι δεν είναι χάρη τα πράγματα, αλλά παίρνει κάποια ισοδύναμα υπάρχει, υπάρχει, για να φτιάξουμε <στάσταση> την κατάσταση. Δεν <ζώντατα> ξέρω να <στάσταση> το παραδέχεσαι. Η Λαγκάρντ, η οποία λέει ότι για το χρέο. Λαγκάρντ ζει πάνω από ένα δις νέα μέτρα. Ναι, γιατί. Γιατί η Λαγκάρντ είναι εγγυήση, εγγυήθηκε και συμπιστολή στην ουσία. Αγγυάται τη φερεγκιότητα τη ελληνική οικονομία και ζητάει πίσω σεστό χρήμα. Δηλαδή, τι ζητάει, τι ζητάει την υπαραξία της ελληνική κοινωνίας σε το χρήμα. Ενώ δίνει αεριτζήκε πιστοτικές επιστολές ναι. για την εγγυητικέ ναι. ναι, ναι. επιστολέ, αυξάνεται το χρέο με εγκητικέ επιστολέ και η ελληνική κοινωνία πληρώνει σε πραγματικό χρήμα. Φυστά. Δηλαδή ναι. από την υπαραξία, η οποία είναι χρόνο σκόπο εργασία και πηγαίνει στα ταμεία των δανειστών Και το, το μεταξύ είναι ότι το ε, αυτή τη στιγμή ας πούμε, ζητάει κούρεμα ε, σε δάνεια ας πούμε, σε χρέο το οποίο δεν απευθύνει τύπο, δηλαδή, το δίνον του, δεν αφορά το δίνον, το αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το χρέος και να μας ξαναδανήσει ας πούμε ε, γιατί υποτίθεται να δεν είναι <στονίτλωση> βιώσιμο το χρέος που το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο Έτλωση. σε καμία περίπτωση φυσικά μπορεί να γίνει βιώσιμο δηλαδή άμα με πλήρη αυρωμιστική κατάσταση έτσι, δηλαδή ε, άμα τελειώσουμε ας πούμε, τον κόσμο τη εργασία, αν μεταφερθούν ε, όλε οι αξίε οι ηλικέ, οι εργασιακέ και ούτω καθεξή, και ο δημόσιο πλούτο. Ναι, ε, ο ε, μέσα στις πλούτο. Αν μεταφερθεί στα ταμεία τη ναι. ε, τράπεζας, μπορεί να είναι βιώσιμο. Μπορεί πλέον να είναι βιώσιμο. Δηλαδή το, το, το θέμα τη βιωσιμότητα είναι λίγο σχετικό. Βιώσιμο πώ, α πούμε, ε, όχι μόνο τη Ελλάδα, γενικά ε, τα κράτη δεν είναι. Δεν είναι το γνωστάνε 100 γραφτέ και πρέπει να καταδιοργαώσουν. Το θέμα των κρατών δεν είναι από πληρών. Το το εξυπηρετούν όμως, δηλαδή. ε. το θέμα είναι πώ το εξυπηρετεί αυτό το χρέο. Ε. Το εξυπηρετεί ε. με την πλήρη παράδοση τη εθνική κυριαρχία, τη ε, δημόσια, δημόσια, δημόσια. ανεξαρτησία, με την πλήρη εκπλήρωση του δημόσιου πλούτου. Ε, με, τον, με την επιβολή ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίε αποσαφρώνουν πλήρω το κοινωνικό ιστό και το κοινωνικό κράτο και καταδούν τη χώρα μια νέα πικαία ουσιαστικά, ε, έναν νεοφιλεπικιακό καθεστώ. Λοιπόν. Πώ γίνεται αυτό. Α, ότι αυτοί παίζουν με λέξει και έννοιε, οι οποίε ε, είναι αόρατε. Με λέξει και έννοιε παίζουν με συστήματα πληροφοριακά και στατιστικά δικά του, τα οποία με δημιουργική λογιστική τα διαμορφώνουν όπω θέλουν. Αλλά στην κοινωνία εφαρμόζεται γεγονότα, είναι γεγονός θα μας πάει να πληρώσει το φόρο του ή του παίρνουνε το σπίτι. Η έννοια της βιωσιμότητας του χρέους τη βιώσιμότητα του χρεους ειναι μια όρατη έννοια, την οποία την εσά ε, λάστιχο, πότε την ανοίγουν και πότε την κλείνουνε, σε ένα χρέο που δεν θέλουν να είναι βιώσιμο, αλλά πρέπει να ονομάζεται βιώσιμο γιατί πρέπει η ελληνική κοινωνία να πληρώνει εσάη. Μα μην ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί που αξιολογούν θεσμικά, επίσημα, ε, την ελληνική οικονομία και κάθε οικονομία στον κόσμο. Είναι οικοί αξιολόγησης. Οι δανειστές είναι. οι δανειστές. Πέραν τον που πέσει ένας ένα θεωρημένων στους οργανισμούς είναι η οικοί αξιολόγησης. Που, που έτσι μεγαλύτερα κοράκια. Έτσι. Τα, τα μεγαλύτερα κοράκια παγκοσμίως, η Φουή, η Φουή, και... η Φίτση και, και, και οι τρει Άλγε. Και οι τρει Σοίκοι ανήκουν στου δανειστέ. <σορειά> αυτοί που μα αξιολογούν, <σορειά> <ν'> αξιολογούν. <σορειά> να μην πούμε σε ποιες παγκόσμιες οικογένειες, οι οποίες ανήκουν, αλλά ανήκουν Ναι, γιατί οι παγκόσμιες οικογένειες έχουν δημιουργήσει τι 300 μεγαλύτερες πολιτείες στον κόσμο, με 53.000 μικρότερε εταιρείες και απομισούν όλο τον πλανήτη, εφαρμόζουν σε εμά ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντα εργαλεία διάφορα τα οποία είναι συγκεκριμένα εργαλεία και προέρχονται από πολύ παλιά. Εμείς αυτά τα εργαλεία, προέρχονται το από το πολύ παλιά. το σύστημα έχει εμπειρία τριών αιώνων τουλάχιστον. Έτσι. Τριών χιλιάδων Εντάξει. Εγώ μιλάω για το σύστημα με την τωρινή του μορφή. Μιλάω για τον σύγχρονο καπιταλισμό. Υπήρχαν εκμεταλλευτικά συστήματα φυσικά και στο παρελθόν. Απλά επιστημονικά, κοινωνιολογικά και όσον αφορά την πολιτική επιστήμη, ο καπιταλισμό ουσιαστικά μετά την Γαλλική Επανάσταση έχει αρχίζει να εγκαθιδρύεται. Ναι, Μάρξ. Αυτό πιστεύω είναι μια τομή στο χωροχρόνο τώρα, αυτό που έκανε. Πού έβαλε το ζήτημα τη Γαλλία. Αν. Όχι, ξέρει γίνεται, επειδή ο συστηματοποίησε τι αρχέ φιλοσοφία των επικούρων του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα και έβαλε μέσα τι παραγωγικέ σχέσει, φτιάχνοντα ένα μοντέλο που να ανταποκρίνεται στην βιομηχανική επανάσταση τη εποχή εκείνη. Έτσι, δεν έκανε τίποτα άλλο. Πήρε αυτά που έλεγε ο Αριστοτέλη ο, α... ο, ο, ο, ε, ο ξενοφών και η Επικούρη και η ΕΣΕΙ. Ο Χριστό ήταν ΕΣΕΙΟΣ, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει τη φιλοσοφία των Επικούριων, τη συστηματοποίησε σαν φιλοσοφία και πρόσθεσε μέσα τι παραγωγικέ σχέσει. Αυτό ε ε ε ήταν η εσέη, τώρα είναι η SSA. <στά> <στά> Πρόσεξε όμω. Αντέγραψε ορισμένε έννοιε από τον Αριστοτέλη. Δηλαδή, η έννοια του αγαθού και του χρήματο την είχε πρωτοδόσει, δηλαδή, ο Αριστοτέλη έλεγε ότι είναι. Το ανταλλάξιμο αγαθό. Ο Μάρκλ είναι το κοινό ανταλλάξιμο εμπόρευμα που μπορεί να το ανταλλάξει με όλα τα άλλα. Ο Αριστοτέλης το ονόμαζε αγαθό. Έχει αντιγράψει πάρα πολλά κομμάτια από τον Αριστοτέλη, αλλά αυτό τα συστηματοποίησε, τα κωδικοποίησε και πρόσδεσε και τι βαθιέ την ε, πάλι των τάξεων που φυσικά υπήρχε και στην αρχαία από ναι, ναι, δεν τα εφήβρε ο Μάρκς αυτά. Okay, okay. Ο Μάρκς ονάς... ουσιαστικά τα ανέλησε και ανέπτυξε τη θεωρία, α πούμε την επιστημονική θεωρία. Κριτική στον καπιταλισμό και φυσικά ανάδειξη μια σοσιαλιστική, ας πούμε και μετέπειτα ομονιστική προπτική, ας πούμε, η οποία θα προεγοντά από αυτέ τι ταξικέ αντιθέσει, όπω λένε, την ταξική πάλη, την πάλη των τάξεων, δηλαδή. Μέσα από τι αντιθέσει αυτέ θα προχωρήσουμε σε μια σύνθεση και σε ένα νέο σύστημα υψηλότερο επίπεδο προηγούμενο, είναι ο σοσιαλισμό υποτίθεται και μετά ομονισμό μια ταξική κοινωνία. Ένα δηλαδή, σύστημα ας. που, που δυστυχώ στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, τον υπηρεοποίηστη στις οικογένεις. Και εκεί έγινε και από πράγμα Έγινε η το οποίο στη συνέχεια πήρε ένα διαφορετικό δρόμο. Ναι, εντάξει. Απέτσι, για πολλούς λόγους, πέρασε από τη φοβιακία κατευθείαν στο... Για πολλά λάστηματα. Καταρχάς πέρασε από την ευρωτική επανάση στη βιομηχανική εποχή. Βία οι αγρότες έπρεπε να γίνουν βιομηχανική εργάς. Α με τα πέντα ετή, ξεκίνησε το, πέτα, το ετύριο, 1923 όταν πέθανε ο Λένιν, Να. με τα πενταετή πρόβλημα το 1923 ήταν το πρώτο πενταετές και πήγε στη συνέχεια Προσπαθώντα να μετατοπίσει μια ολόκληρη κοινωνία από παραγωγικέ σχέσει που ήξερε σε νέε παραγωγικέ σχέσει. Προσπάθησα να κόψει η να συμπυκνώσει τον χρόνο μέσα σε λίγα χρόνια και να δημιουργήσει πούμε, αυτή την ορίμανση <Το> του καπιταλισμού. <Το> δεν είναι μια κοινωνική αλλαγή τότε. Δεν είναι μια πολιτική. Απλά το αποτέλεσμα όμω απέτυχε. Και δεν λέω ότι απέτυχε μόνο με όρου οικονομικού Πολλοί παράγοντε ναι, για να Ίσως ίσω απέτυχε γιατί. και οι διεθνεί συσχετισμοί παίζουν ν ρόλο, ν όλα παίζουν ρόλο. Το αντιπολικό σύστημα Σοβιετική Ένωση Αμερική το έχει αντικαταστήσει ένα πολυπολικό σύστημα. Yeah. Οι χώρε πόλη είναι πλέον περισσότερε: είναι η Βραζιλία, είναι η Ινδία, είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι η Αμερική, η οποία όμω δυστυχώ όλε αυτέ οι χώρε. Ελέγχονται από τα ίδια παγκόσμια κεφάλαια. Λοιπόν, είναι ενδοταξικές οι συγκρούσει τελώ πάντων, τοπικέ Και εμφανίζονται στην κοινωνία, εμφανίζονται στην κοινωνία σαν πραγματικέ συγκρούσει, γιατί η κοινωνία πρέπει να υποταγεί. Και ποιο κερδίζει από τα δίπολα, μα αφήσει πολύ πολιεθνικέ. Σωστά, αυτό είναι και Και με τον Αθηνά, Έτσι δεν είναι. Εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει Ελλάδα Τουρκία, οι οποίε ανήκουν στον ΝΑΤΟ. Εξοπλίζονται ακριβώ από τι ίδιε εταιρείε. Η εταιρεία λοιπόν είναι η κυρίαρχη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να κυριώσει τα εξοπιστικά προγράμματα των δύο χωρών. Αν και οι κερδίες, κερδίζει, φυσικά όχι έλεγα και η Τουρκία, κερδίζει η εταιρεία. Έτσι. Έτσι, είναι, ακριβώς. έτσι, ακριβώς έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έχουν διαμορφώσει στις περισσότερες καπιταλιστικές χώρες μια διαστρωματική ε, ομάδα σε στρώματα, είναι συμμορίες που ξεκινάνε από χαμηλά, και διαστρωματώνονται ψηλά. Δηλαδή οι Έλληνε πολίτες τους κακοποιεί ο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο ζητάει συνεχώς μύθα. Γι' αυτό έχει γίνει το κακό δημόσιο. Πάνω από αυτόν υπάρχει μια άλλη τάξη μαξιλαράκι, γιατρή, δικηγόρη, μηχανική η οποία του βλέπουμε την καδότητα συμμορία και πάνω από αυτή μια άλλη συμμορία δικαστική και πολιτική, οι οποίοι ελέγχουν, ελέγχουν την ελληνική κοινωνία διαστρωματικά σαν πυραμίδα για τη διοίκηση Ασκείται σαν ψαροκόκαλο και σαν πυραμίδα. Yeah. Αυτή έχουν την πυραμίδα μου εδώ, είναι η yeah. Ακριβώ έτσι λειτουργεί η ελληνική κοινωνία. Ε, πάνω στην ανάλυση που έκανε ο Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, εδώ και ε, να ε, ε, ε, ανασύρω και αυτό που προηγουμένω, το θέμα τη πάληση των τάξεων. Εάν τελικά, α πούμε, πάλι των τάξεων είναι κάτι το οποίο όντω μπορεί να οδηγήσει κοινωνικέ τομέ μεγάλε, ή αν υπάρχει ένα προκατασκευασμένο και προδιαμορφωμένο πλαίσιο παγκοσμίω, το οποίο λίγα μπορούμε να κάνουμε, ε, πάνω σε αυτό, εντάξει, φυσικά η άνθρωπο θέλει να ενσπείρει στι κοινωνίε, ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Εντάξει, εντάξει, αλλιώς, τα, και, τα πράγματα κινούνται σε έναν εξωχώρο, το οποίο δεν μπορεί να επηρεάσει Δεν δία. Συγγνώμη, το λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Διότι είναι η φυσική κατάσταση των ε, πραγμάτων αυτό το σύστημα που βιώνουμε. Δεν είναι κάτι που έχει επιβληθεί. Δεν είναι επιβολή, είναι μια φυσική κατάσταση. Έτσι γίνεται δηλαδή. Είναι η νόμοι τη θέση, α πούμε, οι ότι θα υπάρχει το ατομικό συμφέρον του καθενό, ο καθένα θα παλεύει γι' αυτό και πιο ισχυροί θα επικρατούν σε αυτήν την Και πιο κανείι, οι πιο, πιο, πιο έξυπνοι με τα κριτήρια Μα, που Αυτό που η το, το δείχνει κάθε μέρα σε διάφορε δυτικέ χώρε. Στο ζωολογικό τη μαζέψανε παιδιά και βγαίνανε και μια γυάλια που τη φάγανε λιοντάρια μπροστά σε παιδιά ώστε το ισχυρότερο. Μπορεί να φάει τον αδύνατο χωρίς ο αδύνατος να μπορείς να αντισταθεί. Αυτό είναι ένα μύθος, ένα παραμύθο. Αυτό που έλεγε ο Πλάτωνα στις ιαματικά ψέματα, έλεγε ο Πλάτωνα η αριστοκρατία για να επιβληθεί στον κόσμο πρέπει να λέει ψέματα συνεχώς. Φτάνομαστε <συμπλή> οι αματικά θεραπευτικά ψέματα και αυτό αφαρμόζουν σήμερα. Δεν αλήθεια, θα αυτοκαταλείται ουσιαστικά. Γιατί αν είναι η αλήξια στον κόσμο θα έπρεπε να τους πει και ποιος είναι ο ρόλος των ίδιων. Βεβαίως. Βεβαίως. Ότι ο ρόλος είναι διάδευση... παραλέμωσης ο κόσμος. Παραλέμεις ε, παγκόσμιες <σοφει> ας πούμε... Λίτ. <σοφει> Λίτ. E... Yeah. Κάποιες πα, παγκόσμιες αντιφάσεις, <σοφει> οι οποίες είναι γιατί ας πούμε τώρα που πάνε τόσος πλούτος, πάνε τόσο φτωχή ας πούμε και τόσο φινασμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ιδεολογική προσπάθεια και επιβολή προκειμένου να πείσει τον κόσμο ότι είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συμβέσει. No. Δηλαδή το αυτονόητο, αν κάποιο έρχονταν ξαφνικά από το διάστημα, τον Άρη εδώ, και έβλεπε τα πράγματα πώς πάνε. Και λέει, σημαίνει, γιατί, γιατί πάνε έτσι τα πράγματα, Γιατί πάνε κάποιοι να ζουν τόσο πλούσιοι και κάποιοι τόσο φτωχά. Ένα yeah. Αν ε, τεθεί αυτό το πολύ απλό ερώτημα, δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά. Πρέπει να έχει κάνει πολλά χρόνια προεργασία για να μπορεί να το κάνει. Κοίτα, Υπάρχει εδώ στην ελληνική πραγματικότητα αυτό που λένε για την ιδιοκτησία. Στην Γερμανία λένε το 80% των κατοίκων ζει σε νίκη. Δεν λένε όμως το 20% κατέχει το 100% των ακινήτων. Σουστά. Και, αυτό στη το... γερμανία, και για στην Αγγλία. Η Αγγλική Βασιλική Οικογένεια που είναι ιδιοκτήτρια και νικιάζει τα σπίτια που είναι και ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών στον κόσμο. Από τότε που είχε την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, ήταν ο μόνο μέτοχο τη εταιρεία Ανατολικών Ινδιών που μετέφερε όπλο στην Κίνα και εξακολουθεί να ο μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών στον κόσμο, κατέχει σχεδόν το 100% ακινήτων. Δεν σημαίνει ότι, αυτή, ότι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, άμα χάσουμε τα σπίτια μα και το έχει το 10% και εμεί πληρώνουμε νίκη, θα έρθουμε σε αυτό που λέει ο Ηλίας, ότι το 10% θα κάνει περιουσιακά κομμάτια, θα έχει τα μέσα παραγωγή και θα καταπιέσει το 90%. Είναι τα πράγματα απλά. Αλλά τι ψέμα λάνε. Στην Γερμανία το 80% δεν έχει κατοικία, έτσι, ε, έτσι. κοίτα που διαμορφώνει την προπαγάνδα Φυστά. και γι' αυτό μα, μάλιστα λιγορούνται και οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό και, και φαίνεται αδιανόητος με στους ξένους, γιατί τα μέσα προπαγάνδας τα ξένα ή μπιλ και όλες τις μεγάλες εφημερίδες, τις μοιαστικές, ξέναντια Γερμανία και τα από τι άψους τάξει της αντίστοιχε, λένε ότι κοίτα, οι Έλληνε έχουν σπίτια ας πούμε. Είναι δυνατόν ναι. να χρωστάνε τόσο και να έχουν σπίτια. Σωστό. αυτό το πάρουμε τα σπίτια. Και έτσι νομοιοποιήθηκε στους λαούς των χωρών αυτών, που πλέον έχουν κατηγοποιηθεί και τα χρέη. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στο γερμανικό δημόσιο, στο κομμή, στο γαλλικό και ούτε <συσίλυνση> καθεξής. Λέει, εγώ ναι, είναι ο χρωστάς δύο σπίτια ας πούμε. Και εγώ να μην έχω κανένα, Δηλαδή έχουν αριστεί την μπάλα, την παίζουν σε τέτοιο έδαφο ώστε να, να δημιουργούν κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα στου λαού του λέω. Φυσικά, άμα <σφυσικά> το σπίτι του Γερμανού εργάτη, το έχει ο Γερμανό βιομηχανό και τον έτσι. Το σπίτι του Τσεχοσλοβάτου <σφυσικά> εργάτη, <σφυσικά> εργάτη <σφυσικά> γιατί να διεκδικήσει <δημιουργήσει σφυσικά> ο Γερμανό το σπίτι του από το βιομηχανό, θα μπει στη διαδικασία να πει: Ούτε εσύ να έχει σπίτι Έλληνε. να το γαϊδέρ του γείτονο. Ναι. Στην ουσία με αυτή τη λογική λειτουργεί το σύστημα, Φυστά. έχει καταφέρει και το έχει επιβάλει στις κοινωνικές μάζες με μια διαδικασία που λέγεται κοινωνική-μηχανική. Είναι μια επιστήμη ολόκληρη που εφαρμόζεται εδώ και 3 αιώνες της βάρος των κοινωνιών. Χρησιμοποιεί όχι μόνο την προπαγάνδα, όχι μόνο το marketing, όχι μόνο την ιατρική, όχι μόνο την ψυχολογία, όχι μόνο την οικονομία, συνδυασμένα όλες τι επιστήμες για να επιβάλλει στην κοινωνία τη θέληση, έτσι λέει, έτσι, έτσι, είναι, το ε, με επιστημονικό τρόπο, έτσι. Ε, το, το σύστημα λειτουργεί με επιστημονικό τρόπο, δεν λειτουργεί όπως του αρέσει του καθενό, ε, Σαν σύνολο, λένε. ο καθένα μπορεί βέβαια να επιδιώκει και ε, λίγος πολύ τα προσωπικά του συμφέροντα, αλλά υπάρχει, ε, ας πούμε, μία συνεργασία σε ένα επίπεδο ε, ανώτερο, ώστε να μην φυγεί το status quo, ας πούμε, το, έτσι, έτσι, έτσι. το κοινωνικό στιγμό. Δεν πρόκειται ποτέ α πούμε οι Έλληνε καπιταλιστέ όχι αντι θέσει να έχουν ανταγωνισμού για τα παιδιά αγορά για τα μερίδια αγορά κτλ. Να πούνε ότι. Ντάξει, παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν με συμφέρει με το σύστημα που λειτουργεί γιατί δεν έχουμε μερίδι αγορά σαν το δικό σου. Να το ανατρέψουμε. Τι το σύστημα είναι ιερό, έτσι όπω λειτουργεί. Έχει του κανόνε του συγκεκριμένου που λειτουργεί επιστημονικά κατοχυρωμένου κανόνε, οι οποίοι. Είναι κανόνε ουσιαστικά που θεσμοθετούν, νομιμοποιούν και θεσμοποιούν την εκμετάλλευση. Οι οποίοι ποιοι είναι οι υπαλληλήπτε, η πολιτική και δικαστική, αυτοί νομοθετούν υπέρ τους Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, δεν πληρώνει οι φόρο καθόλου, τα χρυσορυχεία στη Καλακρική δεν πληρώνουν φόρο, ε, η Κόσκο δεν πληρώνει ΦΠΑ καθόλου στο ελληνικό δημόσιο. Ε, εκεί που βγάζουμε πετρέλαιο, πώ τη λέμε, στη. Δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι. Στι κουριέ. Στι οπλευρών δεν Έχουν θεσμοθετήσει, λοιπόν, yeah, της... Τελείωση... ναι. θεσμοθετήσει λοιπόν μέσω των υπαλλήλων. Α, Έχουν θεσμοθετήσει λοιπόν μέσω των υπαλλήλων τη. που είναι η πολιτική και η δικαστική. νομοθετούν και βάζουν τη δικαστική εξουσία να το εφαρμόζει εναντίον τη κοινωνία. Ναι. Είναι Περβώς. το σύστημα. Ακριβώ έτσι δουλεύει. Ακριβώ έτσι δουλεύει το σύστημα. Έχει συστηματοποιηθεί. Και έχει εμπειρία αιώνων, λέει συνεχώς ψέματα, κοιτάξτε τις τελευταίες εκλογές, κοιτάξτε το πρόγραμμα στη Σαλονίκη, και κοιτάξτε το μνημόνιο που εφάρμοζε ο Τσίπρας. Το οποίο πολλοί από τους Έλληνες αγνοούν τι έχει ψυχ, τι έχει υπογράψει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ένα σαρμαγεδόνας, συγχωρούσε, θα σαρώσει τα πάντα. Θα θα θα στην τουλάχιστον συγκεκριτικά όχι αν το έχουν διαβάσει μου Ναι φίλε. Κοιτάξει, όχι ότι έχουν διαβάσει πότε τα προβληματικά, αλλά μιλάμε τώρα για κανοστροφή. Κοιτά, πολλές φορές δεν έχουν και την πληροφόρηση, γιατί τα μέσα μας εξεξαπάτησης του κρύπουν την αλήθεια. Και δεν έχουν πρόσβαση σ' όλα τα προγράμματα που έχουν υπογραφεί και τις επιπτώσεις που έχουν. Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει στιμένα στοιχεία. Ε, τώρα θεωρισ το διακείμενομα ήταν το λεγόν ήταν πιο θα αρμός καλύτερα το μνημόνιο, ουσιαστικά. Υπάρχει να τουλάχιστονα εξαιρετική νοσπρότητα. Τώρα, εντάξει, τον κατέστησαν συνυπέρυθυνο και σε κάποιο βαθμό είναι κιόλας. Δηλαδή, από τη έδωσε στα όρια τη αστικής δημοκρατία. ο Ο Ο που μια το οποίο ο αριστερό ήταν ο Τσίπρα, <laughs> ο οποίος ήταν αρμόδιο στο Μνημόνιο, <laughs> και στην έννοια είναι από τα αριστερά, απλούστατα τους ε, δημοκράτες, τους πασόπους και τους φωναμίσους. λες ότι εντάξει, ξέρω είναι, είμαστε όλοι παρόντες. Ας... Ας... Ας... Ναι, ναι, το κοινοβούλιο αυτό γενικά δεν υπάρχει. Όπως παρακολούθησε, α ας... και τις προγραμματικές δηλώσεις τα κτλ. Δεν υπήρχε αντιπολίτευση καθόλου. Ναι. Ο Μιχαλοελιάκος είπε ότι ελπίζω να είναι αλήθεια το γεγονός ότι διαφύγαμε τον Brexit. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ρόλο της Χρυσαυγής που είναι και μάλιστα επί, επίκαιρο τώρα γιατί η, τη, η, η δίκη της είναι σε πλήρη εξεράση <laughs> Μην ξεχνάζω ότι τους είχαν 18 μήνες Αφούσαν να περάσουν 18 μήνες τους αφήσανες και μένα ελεύθερους γι' αυτό λέω ότι η δικαιοσύνη έχει μεγάλο μερίδιο διοευθύνης γιατί είναι υποταγμένοι στους πολιτικούς και στους ξένους πατρόνε που διοικούν την Ελλάδα και παίρνει αποφάσει στημένε που του δίνουν έτοιμε. Ειδικά σε επίπεδο ανώτατων δικαστηρίων, είναι μία και μία. Ε, ε, μη, δηλαδή οι αποφάσει είναι στοχευμένε προ... προ... να ξαναρχίσω, <συμφω> το χαρά τη συνταγματικό, το όλη η φόρη. Μα οι πολιτικοί δεν διορίζουν ότι την δηλαδή, ηγεσία του δικαστικού σώματο καταπατώντα κάθε νέα ιεραρχία yeah. και κάθε νέα αξιοκρατία. <συμφω> Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι δεσμευμένοι πριν ξεκινήσουν. Για να επιβάλλουν τι αποφάσει τη συμμορία που κυβερνάει. Τα πράγματα είναι απλά στην Ελλάδα. Έτσι, ακριβώ. Το απλό είναι και δύσκολο. Αλλά άμα το πιάσει από την αρχή, από την κορφή, τα πράγματα έτσι ακριβώ λειτουργούν. Σωστά. Ε, εντάξει. Το θέμα από εδώ και πέρα, ίδιο το εξή είναι να δούμε τι, τι κάνουμε. Γιατί η ανάλυση τη πραγματικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Για ξέρει πού κινείσαι, με τι κανόνε, ποιου ε. κανόνε καλεί να παραβεί πολλέ φορέ ή να ανατρέψει. Σωστό. Έτσι. Ε, αλλά από την άλλη πρέπει να καταδιστεί και ένα σχέδιο δράσης Ένας οδικός χάρτης του πώς θα κινηθεί ε, αντιπολιτευτικά και όχι μόνο Αλλά και ανατρεπτικά ε, το κίνημα Και το κίνημα εμπλεων, με πληρώννων φυσικά που βρίσκεται στην πρωτοπορία εδώ και έξι χρόνια Αλλά και όλες οι δυνάμεις αυτές οι λαϊκές και οι κοινωνικές Οι οποίες δεν θέλουν αυτή την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά ε, Θέλουν μια άλλη κοινωνία, ε, θέλουν μια άλλη καθημερινότητα Θέλουν να επικρατήσουν άλλε αξίε άλλα οράματα. Θέλουν να γυρίσουν τα παιδιά του πίσω στη χώρα. Τα παιδιά τα ίδια να θέλουν να γυρίσουν πίσω γιατί έχουν ξερειωθεί. Θέλουν να έχουμε δουλειά αξιοπρεπή, θέλουν να έχουνε τα στοιχείο, τέλο πάντων και όμω. Δεν έχουμε στα στοιχεία. Τα στοιχειώσει και όμω. Απλά επιλέγω, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν βγάζει τα στοιχτιώδια. Ε, σωω είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε και το κάτι παραπάνω. Κοιτάξει, ε, εμεί συνεχίζουμε σαν κίνδυνο. Έτσι mm. συνεχίζουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε Σωστά, και μα μια διαδρομή. Να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Να πούμε ότι ε, ε, υπάρχει μεγάλο ζήτημα τώρα με τα κλεϊκά. Άρχισαν να βγαίνουν όλα τα μπιλιέτα από, ε, από, από την τροχέα προς τους ε, οδηγού που Έτσι. περνούσαν τα ποιόδια προς πληρών, ε, που πληρών. Που από την τροχέα μετά το νόμο REPA και Μορύβη. Όπου ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, η κάμερα των εταιριών ουσιαστικά σαν να εργαλείο της τροχέας πρακτικά για να, πιστοποι, για να πιστοποιούνται οι παραβάσει και να καταγράφουν τα πρόστιμα έχουν έρχονται ένα... σοριδόν τα πρόστιμα και η τροχέλα και οι αριστοιχές από εκείς των εταιρεών μικοσαπλάσιο να ξέρετε έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά είναι ένα ζήτημα για το οποίο <αλίγο> η <αλί κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία σε κάθε, με κάθε ευκαιρία, ας πούμε, μιλούσε ενάντια στην Εργολάπη και τα λοιπά, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ε, να πούμε επίσης ότι αύριο είναι μια πάρα πολύ σημαντική ε, διαδήλωση στο Σύνταγμα. Ε, είναι ενάντια στην TTIP. Αν θες ενσυντομή είναι... ε, ε, άμασο. Ε, ενσυντομή μόνο ε, να διαβάσω κιόλα ε, ένα ναι, κομμάτι που λέει αρκετά περιεκτικά. Εν πάση περιπτώσει, η TTIP είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο ο κόσμο δεν γνωρίζει, δυστυχώ. Και αυτή η συγκέντρωση γίνεται περισσότερο από τα κέρδη, μετά από διάφορε συλλογικότητε κλπ. Γίνεται περισσότερο από τα πάνω. Δεν ήταν μια λαϊκή απέτηση του κόσμου, εν πάση <συσχελίδι> Μα δεν είναι ενημερωμένο το κόσμο. Αν είναι ενημερωμένο, <συσχελίδι> κάποιε συλλογικότητε, οι οποίε τώρα ενημερώθηκαν, μάθανε, κάναν, λάμβανε, δεν έχουν ασχοληθεί. Αν άρα λαμβανε, κάπω έτσι πήγε το πράγμα αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου το, βάσιο, το είναι μια ε, συμφωνία, ένα σύμφωνο συνεργασίας ε, το οποίο να κάνει ε, με την, μπορώ να το διαβάσω κιόλα, Ναι, διαβάσατε. Η, η, η TTIP εξώνει νομικά τα κράτη με τι επιχειρήσεις, ανοίγει το δρόμο για πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών ε, και ε, έχουμε μια αναφορά, ας πούμε, για το τι περιλαμβάνει. Πλέκει πρώτα με την ΔΕΗ, η οποία σημαίνει για την αντική εταιρεία σχέση εμπορώνει και τα εγκρίσεων, περιέχεται διάταξη για τη δημιουργία του μηχανισμού επίρκου διαφορών επενδυτική κράτου, που δίνει το δικαίωμα δικαιωμάτιο ειδικέ εταιρείε να ζητούν να αποζημιώσει σε περίπτωση που ένα κυριαρχικό κράτο, αποφασίζει να αλλάξει την νομοθεσία που αφορά τι επενδύσει του. Ταυτόχρονα, η απόφαση για το αντιετάσει των ιδιωτικών εταιρείε αντί και όχι καταλαμβάνει τόσο δικαστήρια του κάθε κράτου, αλλά σε διεθνή μηχανισμού διατησία. Ο δημοκρατικό έλεγχο των οποίων είναι κάθε άλλο παραδεδομένο. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για τα διεθνή δικαστήρια, μιλάμε για, ε, για κάποιου άλλου μηχανισμού διατησία, ε, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ας, με το διεθνέ δίκαιο. Λοιπόν, ε, δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά τη θεσμοθέτηση ε, τη εξαίρεση ε, ε, των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από κάθε δημοκρατικό έλεγχο και τη συνέχιση τη μετατροπή των δημοκρατιών τη Δύση σε κράτη όπου οι εκλογές δεν μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην οικονομική που πολιτικού που ασκείται. Κάτι το οποίο ε, πρακτικά προσπαθούν να επιβάλλουν ναι. την ε, του ουτοσιανούς και στην Ελλάδα όχι θεσμοθετημένα ακόμα όμως αν σκεφτούμε το Eurogroup είναι ένας μη θεσμοθετημένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη yeah. της Ευρωζώνης το ότι δεν, δεν υπάρχουν πρακτικά στο Eurogroup επειδή ακριβώ. Δεν είναι κάποιος θεσμοθετημένος οργανισμός ε, προκειμένου να χρειάζεται να χρησιμοποιεί. του βαρουφάκι το που έχει. Ναι. στο κινητό του βαρουφάκι, <σχερ> <στο οποίο σχερ> το οποίο δημιουργήθηκε. Λοιπόν, για να είμαστε σύντομοι, <σχερ> δεύτερον, η τι θα τυπάει, αφήνει, μόνο στα διάφορα προϊόντα, αλλά και τι διάφορε που πρέπει να τηρούν οι εταιρείες προκειμένου και να προϊόντα αφού με στο Πρόκειται για μια τεράστια πλησιοδρόμηση που ανατρέπει την των Δυτικών Δημοκρατιών όσον αφορά τη ρύθμιση των αγορών και δεν λαμβάνει υπόψη τη το πικρό μάθημα τη κρίση του 2008 λόγω τη απορρίθμιση των χρηματαγορών. Δεν είναι λίγο κουραστικό που το διαβάζω, όμω επειδή είναι το ένα ζήτημα, το οποίο γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμο είναι παντελώ ανενημέρωτο, έχει τη σημασία να το διαβάσω όλο, αν και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Λοιπόν, το ζήτημα αυτό αφορά ακόμα περισσότερο την Ελλάδα. Αφού μέσα στις προδιαγραφές που πιθανόν να καταλήθουν, είναι αυτές που αφορούν τα προϊόντα προς τα ονομασίας του ονομασίες προέλευσης, POP, με βάση το επιχείρημα ότι αποτελούν αλλιώς τον αγορό, η κατάργηση των προϊόντων ποπ θα έχει ανυπολόγιση της και για μια σειρά ελληνικών προϊόντων όπως παραγγόνως χάρη Φέτα. Τρίτον, η TTIP διευκολύνει περαιτέρω την πλήρη ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών όπω η υγεία η Αυτό το δημόσιο μονοπόλιο στι αυτέ και τα προνόμια των κρατικών εταιρεών αντιμετωπίζονται ως των ελεύθερων αγορών που πρέπει να ανατραπούν υπέρ των επενδυτών και όχι ως εγγυήσει για τη πρόσβαση κάθε πολίτη σε δημόσια αγαθά που λειτουργούν ως μια Ξεκαθαρίζει και φαίνεται και το καθαρό το πρόσωπο του με φιλουλευθερισμού. Ταυτόχρονα, υπάρχει το δεχόμενο να ενταχθούν στην DDA οι μηχανισμοί όπω αυτή τη αρνητική λίστα. Οι μηχανισμοί αυτοί αλλάζουν προ το χειρότερο του ίδιου αγνητικού καθεστώτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να θεωρείται δεδομένο ότι η κλάδοι του τομέα των υπηρεσιών δεν απελευθερώνονται με εξαίρεση όσου περιλαμβάνονται σε μια αγνητική λίστα. Πλέον, βέβαια, στην Ελλάδα μετά το τελευταίο μνημόνιο είναι σχεδόν όλη η φιλοσοφική λίστα. Θα θεωρείται δεδομένη η απελευθέρωση των κλάδων του τομέα των υπηρεσιών με εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται σε μια αρνητική λίστα. Μηχανισμοί τέτοιου είδου που διευκολύνουν τη διεθνικοποίηση αποτελούν αντικειμενικό στοιχείο τη τάση αντικατάσταση δημόσιων επιχειρήσεων με ακριβότερα ιδιωτικά ολιγοπόλια και μονοπόλια. Τέταρτο και τελευταίο. Παρά το νεοφιλελεύθερο επιχείρημα ότι οι ζώνε ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων αυξάνουν τι επενδύσει και την απασχόληση υπήρ ε, καταδεικνύει ότι ένα, σε ένα άλλο περιβάλλον απορρίθμισης των αγορών, με έλλειψη κοινωνική δικαιοσύνη και ισχυρών ιδιωτικών μονοπωλίων και οι ζώνες αυτές μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Την απομοίωση δηλαδή των δημόσιων επενδύσεων χω χω χωρίς καμία εγγύηση για την άποψη των ιδιωτικών και της επακόλουθητης άποψης mm. Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η δηλαδή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά Μία ακόμη απόπειρα, περαιτέρω εξάπλωση τη οφειλεύθερη ατζέντα και κρίνουμε ότι η θέσπιση τη να συνιστά μια σημαντική οψυδόμηση για να κράτη τη Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Το γεγονό επίση ότι περιέχει ρυθμίσει που εξώνουν νομικά τα κράτη, δημοκρατικά εκλεγμένε κυβερνήσει από τη μία και τι πολιεθνικέ επιχειρήσει από την άλλη, μα κάνει να ανησυχούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα για την αποδόμηση των δημοκρατικά οργανωμένων κρατών για την απόλυτη κυριαρχία της αγοράς σε βάρος της πολιτικής και της δημοκρατίας, θα συμπληρώσω. Mm. Με λίγα λόγια αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το διακύβευμα. Ε, η αυριανή διαδήλωση γνωρίζω πολύ καλά, παρά, παρό, παρά το γεγονός ότι συμμετέχουν διάφορες λογικότητες και τα λοιπά και εμείς σε αυτή, ε, ότι εντάξει, δεν είναι μια διαδήλωση η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ένα κοινωνικό γεγονό, δεν είναι μια κοινωνική απέτηση. Όμω με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται. Και δεδομένου ότι τα μέσα βασικής αποβλάκωσης δεν δημιουργούν αυτού του όρου, θα πρέπει με μια μυρμηγιού πλέον και σπίτι-σπίτι, στόμα-στόμα, να μπορέσουμε να ξαπλώσουμε αυτό το γεγονό το οποίο θα είναι μια θλιβερή ε, πραγματικότητα σε λίγο καιρό και στη χώρα μα και παντού, και να αντιδράσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα συμπληρώσω κάτι. Ωτι αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Στα, τα, πριν από 3 χρόνια ξεκίνησε με 11 χώρε, ΗΠΑ, Καναδά, Βιετνάμ, Βραζιλία και εκεί, υπάρχουν σήμερα στι δικαστήρια τα οποία συνεδριάζουν και βγάζουν αποφάσει και μετά τι επιβάλλουν σε κράτη. Δηλαδή η απόφαση για τη Χόκκινγκ που πρόσθεγε 500 εκατομμύρια στο, στο ελληνικό δημόσιο πάρθηκε από την ίδια τη Χόκυρη που δημιούργησε δικαστήριο και την επέβαλε στην ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέω ότι οι Έλληνες πολίοι, οι Έλληνες πολιτικοί και οι δικαστικοί ειδικά οι δικαστικοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία που είναι ένα μείγμα θεουδαρχίας και ναζισμού. Ακριβώς ένα τέτοιο μείγμα λειτουργεί. <Ρι> Σωστά. Λοιπόν, ε... αποφωνήσουμε. Αποφωνούμε. Ε. Ε. Ε. Ήταν Είπα αύριο ότι έχουμε αυτή τη συμμετοχή μα τη διαδέληση του Πολύ Σημαντική. Είναι στο σύνταμα της 11.30 η ώρα. Ε, να πούμε mm -hmm. ότι τα γραφεία του κινήματο Δεν πληρώνει ο Νέο Μέτο που είναι στην ΕΚΑ 35 σταματήσια mm -hmm. ε, μπορούν όλοι όσοι θέλουν να μέσω του site www.dempleron.gr να έρθουν σε επαφή μαζί μα mm -hmm. και, mm -hmm. και να γράφουν και μέλη να γράψουν τη φόρμα συμμετοχή στο κίνημα μας. Να έρθουν σε επαφή μαζί μα να συναντηθούμε κτλ. Mm -hmm. να γραφτούμε γιατί η απέτηση τη συγκυρία είναι η οργάνωση και η αντίσταση. Ε, να πούμε ε, ότι μπορούμε να μα βρουν επίση τη σελίδα μα που το «Δεν Δεπληρώνω στο Facebook, η οποία έρχεται πλέον πάνω από 16.000 μέλη. Ε, να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ την φιλόξενη συχνότητα του πλατεία Reggio. Να ευχαριστήσουμε τον ελληνικό και φίλο τον Πάνο για την ηχοληψία. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την ερχόμενη Παρασκευή. Εγώ χαιρετώντα για την Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο να πω, σε αυτό που είπε ο Λεωνίδη για, για, για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τι στην Ιταλία ιδιωτικοποίησαν το νερό και ανέβηκε 2.000 φορέ παραπάνω. Το πληρώνουν οι Ιταλίε, ένα μπουκάλι, σταματήσε. έχουν σταματήσει. Στην Πολυδία έχει γίνει ο πόλεμο του νερού, γιατί έχουν σταματήσει οι Ιταλίε να κάνουν μπάνη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου και το πράγμα που out and touch things Η ώρα του δεν <Στοίκη> την ανάληψη, είναι η επανέληση, χθελή παραξειμάτε, μετά το ποταμό παραγιώτη και τη βασιλική μα. <Στοίκη> τα ψεύθηκα, τα λόγια, τα μεγάλα.